Στοιχη 18-28 Η νηστεία και η αργία του Σαββάτου. 18. Και οι μαθητέ του Ιωάννου, καθώ και οι μαθητέ των Φαρισαίων, ενίστευαν τα νηστεία που είχαν επικρατήσει από μόνη την παράδοση και συνήθεια. Και έρχονται μερικοί και λέγουν ει αυτόν. Διατί οι μαθητέ του Ιωάννου και των Φαρισαίων νηστεύουν και τηρούν τα νηστεία που μα παρέδοκαν οι παλαιότεροι ραβίνοι, οι δε οι δικοί σου μαθητέ δεν νηστεύουν. 19. Και είπε ει αυτού ο Ιησού. Μήπως είναι δυνατόν οι προσκαλεσμένοι γάμων φίλοι του γαμβρού, εφόσον χρόνον ο γαμβρός είναι μαζί των και εορτάζεται ο γάμος, να πενθούν και να νηστεύουν. Όσων καιρών έχουν μαζί τους τον γαμβρών, δεν είναι δυνατόν να νηστεύουν. Έτσι και οι μαθητές μου, εφόσον εγώ, ο νηφίο της Εκκλησίας, είμαι μαζί τους, δεν είναι δυνατόν να πενθούν και να νηστεύουν. 20. Θα έλθουν όμως η μέρε όταν θα τους πάρουν των νυμφίων, και τότε θα νηστεύσουν και θα πενθήσουν κατά τα σημέρας εκείνα. 21. Και για να σα ομιλήσω καταληπτότερα με κάποιο παράδειγμα σας λέγω. Κανείς δεν ράπτει επάνω σπαλαιών ρούχων εμβάλλωμα από τεμάχιον υφάσματος καινούριου. Εάν όμως δεν προσέξει κανείς σε αυτό, τότε το τεμάχιον που ετέθει ο συμπλήρωμά του... Μαζεύει και παίρνει από το ρούχο, το καινούργιο δηλαδή εμβάλλωμα, αποσπά από το παλαιόν ρούχο το μέρος, επί του οποίου είναι αραφέ και το σχίσιμο γίνεται χειρότερο. Έτσι και η νέα διδασκαλία δεν είναι ωφέλιμο να προσκοληθεί επάνω εις εξωτερικούς τύπους που επάλιωσαν πλέον και είναι εφθαρμένοι, διότι και οι εξωτερικοί τύποι θα χρηστευτούν επιβλαβώς και η διδασκαλία μου θα νοθευτεί. 22. Και κανείς δεν βάζ Ιδάλω σπάζει ο μούστο στου ασκού, και ο ίνο γίνεται έξω και οι ασκοί θα χαθούν. Αλλά πρέπει κανεί να βάζει μούστον ει ασκού καινούριου. Έτσι και οι Φαρισαίοι με του ακολούθου των είναι ασκοί παλαιοί που δεν μπορούν να βαστάσουν τη νέα διδασκαλία μου, την οποία θα παραλάβουν οι μαθητέ μου που ομοιάζουν προ νέου ασκού. 23. Και συνέβη να βαδίζει αυτό εν ημέρα σαβάτου κατά μήκο του δρόμου που ανοίγεται μέσα σπαρμένα χωράφια και των δρόμων αυτών ήρχισαν να τον ανοίγουν οι μαθητές του οι οποίοι πεινασμένοι εμαδούσαν και έτρωγαν τα στάχια για να χορτάσουν. 24. Και οι Φαρισαίοι του έλεγαν «Κοίταξε, τι κάνουν την ημέρα του Σαββάτου οι μαθητές σου. Κόπτουν και μαδούν στάχια έργων που δεν είναι επιτετραμένων διότι με αυτό βεβηλώνεται το Σάββατον». 25. Αλλά και αυτός τους είπε «Δεν ανεγνώσατε ποτέ τι έκαμε ο Δαβίδ όταν έλαβε εν ανάγκη και πείνασε και αυτό και εκείνοι που ήσαν μαζί του. 26. Πώ δηλαδή εμβίκαινε στον οίκο του Θεού όταν ήταν ο αρχαιρεύ ο Αβιάθαρ και έφαγε του άρτου που ήσαν βαλμένοι ω θυσίε των Θεών επάνω στην ιεράν τράπεζα τη σκηνή, και του οποίου δεν επιτρέπεται να φάγει κανεί παρά μόνον ει του ιερεί είναι επιτετραμένο να τρώγουν αυτού. Κι έδωκε νοδαβίδα από του άρτου τούτου και ει εκείνου που ήσαν μαζί του. Ι στην περίσταση εκείνην ούτε ο Θεό οργίστη, ούτε η γραφείο απεδοκίμασε την πράξη αυτήν. 27 και έλεγενε σε αυτού. Ο θεσμό του Σαββάτου έγινε για τον άνθρωπο προ τον σκοπό να παιδαγωγηθεί ούτω και οδηγηθεί η συθική τελειότητα. Και δεν έγινε ο άνθρωπο για το Σάββατον για να δουλεύει ο φοβισμένο ή ει έναν νεκρόν και ξηρόν τύπον. 28. Αφού δεν το Σάββατο ορίστηκε για να υποβοηθήσει προ τελειοποίηση των άνθρωπων, βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο ιό του ανθρώπου που είναι ο τέλειο και κατεξοχήν εξυψωμένο ηθικό αντιπρόσωπο τη ανθρωπότητος και που αυτό ο Θεό όρισε τον θεσμών του Σαββάτου, είναι κύριο και του Σαββάτου και έχει εξουσία και των θεσμών τούτων να τροποποιήσει. Εκείνο λοιπόν που έκαναν τώρα οι μαθητέ, το έκαμαν με τη σιωπηράν συγκατάθεση εκείνου που είναι κύριο του Σαββάτου.